Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν. Οι οχτροί, κι εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς, τα μεσημέρια. Βήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν. Οι οχτροί και του φιλέψαμε. Η δορυκέα χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε Όλοι μας κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί. Πιστέψαν, ανάπυροι, προνομία, προσέξτε, το, <Σελίου> να πηγαίνει λοιπόν εδώ μια ακόμα παρέα με του Οχθρό είναι πάντα εντό, νομίζω ότι το έχετε πια, ήδη καταλάβει πρόπολου. Τις περισσότερες φορές δε, μ, θα μπορούσε και να προσδιοριστεί ως ο κακός μας εαυτός. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία Χριστοδούλου την πρώτη ώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο συνεχώς η Ελένη Χάλη και στη μουσική επιμέλεια συνεχώ επί χρόνια πολλά. Η αδερφούλα μου είναι Νανση Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα SMS real και να το μήνυμα στο το 1600, Με email studiopapakirialfm.gr Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-2008-200 παντα κάποιος έτοιμος να σας ακούσει και εν προκειμένου η Ελένη Χάλη Λοιπόν ε, έχετε μπερδευτεί Μα και ποιος δεν έχει μπερδευτεί Άμα έχετε 17 νεκρού από την τρέχουσα γρήπη και έχει προηγηθεί τόση και τόση κουβέντα για το αν εμβολιάζεσαι ή δεν εμβολιάζεσαι. Αν σκεφτείς ότι χτυπάει συνήθως αυτές τις ηλικίε ανάμεσα στι 45 και 60, <coughs> στην πλειονότητά του, α, άμα δεν, α, αναλογιστεί κανένας ότι μετράμε μερικές εκατοντάδες στην Κίνα με χιλιάδες ε, των χιλιάδων κρούσματα, τότε αρχίζει κάποιο και σκέφτεται πού και πώ μπορεί να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ενιοτε μπορεί ενιοτε και να θολώσει την ώρα που ασχολούμαστε με τις μικιό καθόλου άδικα α, αλλά εντελώς άκαιρα διότι φτάσαμε σε ένα σημείο που θα είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες τουλάχιστον και πάντως στην αρχή της προσφυγικής της κορύφωσης της προσφυγικής κρίσης δεν το κάναμε δεν το κάναμε γιατί κάποιοι βολεύτηκαν από το να δίνουν τη δύσκολη ή τη βρώμικη δουλειά σε ΜΚΟ και πρώτες από όλους, η Ευρωπαϊκή Ένωση Σε δεύτερη φάση α, ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει συμμορία η οποία το έπαιζε υπερπατριωτική και αποφάσισε μόνη της να κάνει ότι έκαναν κάτι βουλγαρικά φασισταριά πριν από καιρό που κυνηγούσανε μετανάστες με καραμπίνες στα διάφορα χωράφια και το παίζανε προασπιστές της Βουλγαρίας έτσι και στη Μητυλήνη συνελήθησαν όπω θα έχετε δει Εφτά Έλληνε, αυτό το, το βλέπω γραμμένο έτσι, εφτά ημεδαπή και αλλοδαπή. Τώρα έχουμε γίνει ξαφνικά ημεδαπή όλοι, απέναντι σε αλλοδαπού. Έχουμε χωριστεί στην αστυνομική δυσιογραφία ημεδαπή, αλλοδαπή, ημεδαπή, αλλοδαπή, ημεδαπό, αλλοδαπό. Για οποιοδήποτε αδίκημα, από την κλοπή μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ε, οι οποίοι είχαν πάρει στυλιάρια και μπαίνουν μέσα στα σπίτια και κάναν έλεγχο, δεν ήταν ο Γαλατά, ήταν τα χαμδίθεν ο διπλανός άνθρωπος που ήθελε να σας προασπίσει το σπίτι από τους αλλοδαπούς κοβώντας την ημεδαπή σχολή με ημεδαπή έμπνευση και ημεδαπό τρόπο και επειδή το πράγμα ολοένα και περισσότερο θολένει και οι Τούρκοι εξαγγέλουν ότι η γαλάζια τους πατρίδα μπορεί να φτάσει μέχρι το Ιόνιο, μπορεί να φτάσει μέχρι την Αδριατική μπορεί να φτάσει μέχρι το Γιβραλτάρ και κάθε φορά που τα λένε στην Ελλάδα Υψώνονται φωνές οι οποίες μεταρχίζουν και το παίζουν φάλτσο η μία απέναντι. Στην άλλη νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλιώ, παρά μόνο με το Μανολι Λιδάκη να τραγουδάει φως, περισσότερο φως, σε μουσική τακι Μπουγά και στίχους Αντώνη Ανδρικάκη και να το τραγούδι είναι γραμμένο πίσω στο 1982 εδρεωθήσεις και έχοντας κερδίσει η αλλαγίτσα. Ως περισσότερο φω, ανάψτε κάνα φως, να βλέπω τι και πώ να αρχίσω να μιλάω. Περισσότερο φω, ανάψτε κάνα φω, να βλέπω τι και πώ να αρχίσω να μιλάω. Δεν είναι κανένα σοφό να μου τα πει σαφώ. ο κόσμο είναι κουφό, γι' αυτό παρά μιλάω. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε καν' φως, να βλέπω τι και πως, να αρχίσω να μιλάω. Μουσική Αλλά μου πάνε στην αρχή και άλλα τώρα μαθαίνω, τώρα αλλού πάνε οι τροχοί και αλλού πάει το τρένο. Ως περισσότερο φως ανάψτε κάνα φως να βλέπω τι και πως να αρχίσω να μιλάω <Τι> Δεν είναι ο κόσμος απλός ούτε κι εγώ καλός ούτε πολύ τρελός Φονιάσι περιστερι, δεν είναι ο κόσμος απλός, ούτε κι εγώ καλός, ούτε πολύ τρελός. Φονιάσι υπεριστέρη κι οποιος λέει πολλά, οποιος πολύ μιλά, είναι πολύ απλά, Χαμένο από χέρι. Δεν είναι ο κόσμος απλός, ούτε κι εγώ καλός, ούτε πολύ τρελός η υπερίστερη. Άλλα μου πάνε στην αρχή και άλλα τώρα μαθαίνω, Μουσική τώρα αλλού πάνε οι τροχοί κι αλλού πάει το τρένο. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κανά φως, να βλέπω τι και πως να αρχίσω να μιλάω Περισσότερο φως Ανάψτε κανά φως Να βλέπω τι και πως Να αρχίσω να μιλάω Λοιπόν α, Αν ήγε κανένα σήμερα το μερολόγιο Έχει δύο ειδήσει Που είναι υπαρξιακής Μορφής Για τον τόπο μας Λοιπόν παρότι σήμερα ας πούμε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει γεννηθεί ένας από τους καλύτερους παραμυθάδες όλων των εποχών ο Ντίκεν στην Αγγλία. Σας σήμερα όμως ο Ιωάννης Καποδίστριας συγκροτεί τον πρώτο τακτικό ελληνικό στρώτο. Αυτό νομίζω ότι έχει μια υπαρξιακή για τη μορφή του σύγχρονου ελληνικού κράτου. Έτσι όπω το γνωρίσαμε μέχρι σήμερα και που συνήθως το αποκαλούμε ως μη κράτο. οι περισσότεροι λέμε μα είναι κράτος αυτό, μα είναι κράτο αυτό και κάτι αντίστοιχα τέτοια πράγματα ενώ φροντίζουμε με την ψήφα μας τη στάση μας, τη θέση μας και τις πολιτικές μας επιλογές να διαμαρτυρόμαστε για αυτό που εμείς έχουμε αποφασίσει την αμέσω επομένη Είμαστε, φαντάζομαι από τους μεγαλύτερου λαού κοψοχέρηδων στον κόσμο που όμως ουδέποτε έκαναν το άλμα και την επανάσταση στην κάλπη, πάντα το κάνουν στα λόγια, στα καφενεία, στις παρέες, στις κριτικές, στις συζητήσεις, στις αναλύσεις, στις συγκρούσεις αν θέλετε. σα σήμερα, στο ημερολόγιο, το 1992, υπογράφεται η συνθήκη του Μαστρίχτ. και έτσι δημιουργείται και τυπικά αυτό που λέμε σήμερα, εΕ, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι την ψήφισαν? Την υπερψήφισε η Νέα δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΝΑ, ο συνασπισμός τότε, στις ε, 28 Εβδόμου του 1992. Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που την καταψήφισε. Και ο Ζωσπάστης, η μόνη εφημερίδα που τη δημοσίευσε τότε σε ειδικό ένθετο, γιατί ενώ υπογράφηκε από κόμματα που είχαν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, ο ελληνικός λαός αγνούσε το περιεχόμενό της. Και αν δεν ήταν ο ριζοσπάτη να το κυκλοφορήσει ε, σε ένθετο και να ξέρουμε τι περιλαμβάνει η συνθήκη, πολλοί θα μιλούσαν υπέρ, κατά, εναντίον ή με πολύ μεγάλε προσδοκίε, χωρί να ξέρουν την τύφλα του. Μετά από αυτά, μην αναρωτηθείτε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί βρισκόμαστε μαστριχτικώ τόσα χρόνια μετά. Βάλτε από τι αρχέ του 90 είμαστε και 20 χρόνια μέσα στον καινούριο αιώνα, πάει μια τρέκοντα σχεδόν. Γιατί είμαστε μπροστά σε ε, ε, καινούργια φορολογικά, καινούργια εργασιακά, ε, καινούργια αντίληψη του τι σημαίνει εργασία, καινούργια αντίληψη τι σημαίνει. Δεν είναι καινούργια, είναι παμπάλα πράγματα. Έχουν στην πλάτη του 30 χρόνια πειραματισμούς άθλιου. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν και αλλού. Δεν έφταιγε μόνο η κρίση. Φταίγαμε εμεί και το κακό μας το κεφάλι που ανεχθήκαμε να είμαστε σε αυτή τη σφυγκοφολιά, με αυτού του όρου και να νομίζουμε ότι περνάμε και καλά. Πώ βγαίνει από τη γυάλα, δεν ξέρω. Ο Παντελής Καραμαριός και το πλέγμα, το συγκρότημα πλέγμα δηλαδή μαζί με τους στίχους και τη μουσική που ο Παντελής Καραμαριός ε, κατέθεσε σήμερα εδώ μας μιλάει για τη γυάλα, στην οποία αισθάνεται ότι βρίσκεται. Νομίζω ότι δεν είναι ο μόνος. Να τα ακω όλου. όλους αυτούς που παίζουν τους μεγάλους ρόλους Να κάνω συμμαχίε, για να πω ευκλίες, Να μην γρινιάζω όταν θα Φύτευσαν οι δανεικά κι αξίες Με προσευχές βιβλία τιμωρίες Έλαβα πλήρη γνώση Το έργο θα τελειώσει Δεν είμαι εγώ Αυτός στον κόσμο που θα σώσει Είναι μόνο Η αστάλαμές Του σύμπατος Τι γυάλα έ Όμας εγώ Όμας εγώ, εγώ Και μόνο αυτό Έχουνε κάθε τάξη Χρώμα, πατρίδα, τρισκευμά και τάξη Δεν είναι διακρίσεις, είναι απλά οι λύσεις, Για να πνιγούν την γεννητούν οι συνηθίσεις Είμαι μόνο μία στα λαμές του σύμπαντος Τι γυάλα, ρε εδώ εδώ δεν θα Λέγαμε για η Ευρώπη για δύο χιλιετίε ήταν μια εξαιρετικά πετυχημένη ήπειρο. Ο Σάιμον Τζένκιν αφηγείται στην ιστορία τη εξέλιξή τη από ένα πεδίο μάχη πολεμοχαρών φυλών σε ένα χώρο ειρήνη, πλούτου και ελευθερία. Μια ιστορία που ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, περνάει από το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και την Γαλλική Επανάσταση, φτάνει στου δύο παγκοσμίου πολέμου και καταλήγει στο σήμερα. Ο Τζένκινς πιάνει προσωπικότες από τον Ιούλιο Κέσαρα και τη Ζαντάρκ μέχρι το Βέλλινγκτον και την Άγγελα Μέρκελ και από τον Αριστοτέλη μέχρι το Σέξπιρ και τον Πικάσο. Δεν μένεις αυτά, περνάει σε ποικίλα θέματα από τις νεανικές φιλοδοξίες, τις θρησκευτικές συγκρούσεις, τους γεωγραφικούς περιορισμούς, τις εισβολές. Τα ενώνει όλα αυτά σε μια αφηγηματική χρονολογική σειρά με κύρος και το προσωπικό του χρώμα. Η Ευρώπη, παρά τι συνεχεί αναταράξει, έχει αφήσει έναν εξίδηλο σημάδι στον κόσμο. Θα πρόσθετα εγώ, με την ταπεινή μου γνώμη, και ένα κομμάτι από τη δικτατορία του λευκού ανθρώπου. Πώ όλε αυτέ οι χερσόνησοι, λέει ο Τζένκιν, και τα νησιά, πέτυχαν με τον καιρό να αναπτύξουν συλλογική συνείδηση, δεν ξέρω, κύριε Τζένκιν, μου, πώ πρέπει να ρωτήσουμε, εκτό από του άλλου και τον Τζέγκιν Χαν, ίσω και τον Ερντογάν, γιατί εσεί και αυτή είναι κακιά κουβέντα. Τα νησιά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα κατά τον Ερντογάν. Παρά μόνο να υπακούουν σε έναν σουλτάνο. Πώ η διπλωματία κατέληξε τόσο συχνά σε λουτρό αίματο και ποιε είναι οι συνέπειε αυτού σήμερα, Δεν ξέρω, με ταρνίχιο μου μοιάζει το ερώτημα, δεν μπορώ να το απαντήσω. τι τη σε θέση τη Ευρώπη στην πολιτική, στην οικονομία και στον πολιτισμό, μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο συνοπτικό βιβλίο. Αφηγηματικό που να πει την ιστορία τη. Αυτό του λένε ότι το κατάφερε ο Τζέντιν και δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο. Η και κατάλληλου αριστούργηματικό. Έχω λοιπόν τρία βιβλία από τι εκδόσει ψυχογιός του Σάιμον Τζένκιν με τίτλο Μια σύντομη ιστορία τη Ευρώπη. Και επειδή έχω μέσα μου, γι' αυτό σα τα διάβασα όλα αυτά, την αίσθηση ότι μόλι ακούσει κάποιο για ιστορία ή θα καταφύγει σε κανένα φα φανατικό τσιτάτο ή θα πει: Οχ Παναγία, μου τι να διαβάζω εγώ τώρα τόμου ιστορίε, να θυμάμαι ημερομηνίε από τον τρόπο με τον οποίο άθλιο εν πωλή διδάσκεται η ιστορία στο σχολείο. Προτείνω να επιχειρήσετε να το διαβάσετε και να μας πείτε και τη γνώμη σας οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 2128 200 μια σύντομη ιστορία της Ευρώπης του Σάιμον Τζένκινς γιατί όσοι ψάχνουν την ελληνικότητα ε, με έναν τρόπο που δεν είναι προσιωμένος στη σημερινή πραγματικότητα νομίζω ότι μπορεί να ακούσουν με άλλο τρόπο το τσάμικο που τσεκίστηκε σε μουσική αντίπα. Στίχους Μιχαληγκανά Και ερμηνεία του Γιώργου Ταλάρα Το ξαμικό σακίστηκε και ζήσα κατεμένο. Πόσε <Πώς> χιώσει έχει <χωρέσαι> το <τόση> ζήτημα. να πω σ' αξιοφωνώ και τράμεις δαιμονισμένο Ποιο Got this. Οπότε τα μηνύματά σας το ένα πίσω απ' τ' άλλο Έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση Έρχεται και η συμμετοχή μας Και η χαρά των Αμερικανών Που θα πάμε στο war zone Μην απορρίσετε ακριβώς όπως σα το λέω είναι War zone Το είπε στην ψύχρα ο Πάγιατ Α, Ψάχνετε να βρείτε το αντάλλαγμα Για τη γαλλική συμμαχία και βοήθεια Μην κουραστείτε πολύ Θα στείλουμε στρατιώτες Και ό,τι άλλο μα ζητήσουν Και χρειαστεί στο Μάλι γιατί εκεί κινδυνεύει η δημοκρατία, στο Μάλι. Δηλαδή πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. War zone δεν είναι εσεί, νομίζετε, η Μόρια. Όχι. Κατά πάγιατ, war zone είναι η Σαουδική Αραβία. Και εκεί στέλνουμε πυροβολαρχία ολόκληρη. Και πάτριωτ. Και την ίδια ώρα μα λείπουν, η αλήθεια είναι, σκάφη. Σκάφη του ναυτικού. Πολεμικά σκάφη μα λείπουν. Έχουμε κάμποσα, είναι παλιά. Και όλοι όσοι γνωρίζουν λίγο την κατάσταση τη ένδυση, να μην ότι μα λείπουν σκάφη. Τη βρήκαμε τη λύση, ρεκόρ θα κάνουμε. Ήταν η Αμερικάνη επί ΣΥΡΙΖΑ, πήραν το ναυπηγείο τη ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρισμένο από τι υποχρεώσει απέναντι στου εργαζόμενου στο ναυπηγείο, και τώρα το πράγμα προχωράει από την όνεξη νεόριων ΣΥΠΙΑΤΣ. Κύριο Ξενοκώστα, διαβάζω και συγκινούμε έτσι, κάπω μέσα μου με πιάνει ένα, ένα ρίγο, ρε παιδί μου, μια συγκίνηση. Λέω, εκεί που δεν έχουμε, μη σα νοιάζει τώρα. Γιατί ξέρετε κάτι. Χωρί ευεργέτε δεν γίνεται τίποτα πια σε αυτό τον τόπο. Κάποιο ευεργέτη αγοράζει νοσοκομεία και τα χτίζει, κάποιο άλλο φτιάχνει θέατρα, κάποιο άλλο φτιάχνει. Δηλαδή δεν γίνεται. ξαναγενάμε στην εποχή του Ζάπα και τα τέτοια, για να έχουμε και τι ψευδέσει ότι είμαστε σε καινούριο 21. Δεν είμαστε σε καινούριο 21, μένει να το δούμε. Λοιπόν, ε, το λέω αυτό γιατί για τον κύριο Ξενοκώστα καυχήθηκε ότι είμαστε το μέλλον και μπορούμε να σπάσουμε νέο ρεκόρ. Δεν το έχουμε σπάσει τόσο καιρό, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και γιατί αφού μπορούσαμε να το κάνουμε στη Σύροδο το κάνουμε και μόνοι μας εδώ που τα λέμε. Ε, γνωστόν ε, το εξειδικευμένο ελληνικό εργατικό δυναμικό είναι σπάνιο. Θα πάψει να υπάρχει βέβαια με τέτοιο brain drain που υπάρχει και στα εργατικά χέρια και στους εξειδικευμένους ανθρώπους και στους επιστήμονες. Τι είπε λοιπόν ο κ. Ξιονοκώστας ότι αν υποθέσουμε ότι θα αναλάβουμε την κατασκευή ενός πολεμικού πλοίου Κορβέτα αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί μόλις σε 250 μέρες. Σε 250 μέρες μπορεί να έχουμε μια κορβέτα Τι προσθέτει όμως Ατάκα, μαζί με τους συνεταίρους μας Δηλαδή το Ισραήλ Υποσχόμαστε ποιότητα και όχι ποσότητα Όπως υπόσχονται άλλοι Καταλάβατε κάτι Εγώ πολλά Και ταυτόχρονα τίποτα Όταν λέω τίποτα Μιλάω για τίποτα Γιατί σαν σήμερα που κάποιοι πανηγυρίζουν Γιατί αθώθηκε Απειλάγει μάλλον Ο Τραμπ ε, Ξεχνάνε ότι ξεκίνησε η διενέργεια έρευνας γύρω από το περίφημο σκάνδαλο «Watergate». Ε, οπότε εγώ τι να πω στον Τσάκαλο, ο οποίος μου γράφει για μία ακόμα φορά από την Νέα Υόρκη πόσο χαρούμενος είναι, που ο αγαπημένος του πρόεδρος δεν προχώρησε σε «impeachment», δηλαδή δεν θα τον ελέγξει η γερουσία. Γιατί μια από τι πολλέ αιτίε κατά τον Τσάγαλη, το Γιάννη που γράφει από τον Μπρούκλιν, οι Αμερικανοί εργάτε υποστηρίζουν τον Τραμπ, αφού μια νέα δημοσκόπηση τη Γκάλομπ δείχνει ότι έχει ο πρόεδρο την υψηλότερη βαθμολογία έγκριση προεδρεία του από την ημέρα που ορκίστηκε. Ποιο το πέτυχε αυτό κατά τον φίλο τη εκπομπής Οι Δημοκράτε το έκαναν. Η απόπειρα καθαίρεσή του δεν απέτυχε μόνο, αλλά βοήθησε τον πρόεδρο που τα μαζικά μέσα ενημέρωση συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών μισούν μαζί και όσο και οι Αμερικανοί δημοκράτες. Λοιπόν, και μου λες να σας καταλαβαίνω. Πού σας καταλαβαίνω, πώς σας καταλαβαίνω. Μαγάλη νίκη, δεν το συζητάω καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω το συσχετισμό με τα ελληνικά πράγματα, αλλά εκεί ζεις. γιατί να μην υπάρχει αυτό. Εμείς εδώ ταλαιπωρούμαστε από μια κανονική γρήπη, δεν έχουμε μεθ όσες ε, α, απαιτούνται, ούτε μονάδε αυξημένη φροντίδα. Σήμερα ανήκει να τα φτιάξουν 15. Ξέρετε, 125 να φτιάξουν. Άμα δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό, καμία μεθό δεν λειτουργεί. Μπορεί να αγοράσει άπειρα, πλοία, μηχανήματα, ε, ε, αξονικού, μαγνητικού. Ε, ε, ό,τι θέλει. Χωρί προσωπικό, χωρί εργαζόμενου δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, η φίλη μα η Ελένη γράφει ότι είναι με γρήπη, αλλά θεωρεί ότι η γρήπη τη εποχή είναι ο κακό καιρό. Με τις ψήφου που μοιράζουμε δίνοντα εξουσίε σε χέρια που μα ανοίγουν άξε στις αγκαλιέ. Όχου δεν μπορώ να βλέπω, μου γράφει η Ελένη και το Μπουμπούκ να οργιάζει στι πλάτε του Λεού. Πάρτε να έχετε πρώτε κατοικίε, πάρτε λένε. Γιατί αν δεν είχαν, τι θα λέγανε. Ουστ και ευγενικά το είπα. Λοιπόν, την αγάπη μα την Ελένη. Ο Νιόνιος ο Μπακάλης που τώρα ακούω ευτυχώ για μένα σταθερά. Διαβάζει, λέει, ότι η Κούβα βρήκε το φάρμακο για τον κορονοϊό. Και τον στέλνει στην Κίνα με τι πρώτε παρτίδε που υπάρχει. Τονίζω η Κούβα, αυτά και ο Νόνο το υπονοεί, ο φίλο μου Νιόνιο. Ο, ο Δέρη τα έχει πάρει στο κρανίο με όλα αυτά που είπα προφανώ εγώ πιο πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μου είπε: Πείτε μα τι έγινε σα σήμερα το 1990, Πόσο βάσει γερέ είχε εκείνο το σύστημα και γιατί ο κόσμο δεν άντεξε τόσο πολύ παράδεισο και μέσα σε μια νύχτα υπευτούξε ελευθεριά. Αν εσύ βλέπει ξελευτεριά, να μου το πει. Πάντως με τον καινούριο νόμο του Πούτιν να το ξέρει ότι όποια γυναίκα φέρει την αντίρρηση στον άντρα τη έχει δικαίωμα να την ξυλοκοπήσει εντός γάμου και αυτό δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Α, για να μ, λέμε εμεί και τη ξελευτεριά το μη του. Δηλαδή, μη του θα σημαίνει και εγώ έφαγα ξύλο. Όχι μη του και εγώ βιάστηκα και το καταγγέλω. Όχι έτσι. Δεν λέει μη του. Τέτοια ξελευτεριά δηλαδή. Ένα, ένα φοβερό πράγμα, α πούμε. Ε, θα πηγαίνω ομαδών έτσι στην Τουρκία για τουρισμό και από την άλλη μεριά θα τη δίνω λεφτά για να α, αντιμετωπίζει ποιου εχθρού στους οποίου εγώ μετά επιτίθεμαι στην, εδώ και, α, ακούστε ο εμπεριαλισμός δεν έχει ξέρετε χρώματα και σημαίες είναι εμπεριαλισμός, χρήμα έχει έχει πολύ χρήμα, πάρα πολύ χρήμα και ο Θανάσης Αξω το τραγούδι και λέει αν θε να βγει από τη γυάλα πες το να τα ακούσει ο κόσμος ο τρόπος λέγεται κουκουέ λοιπόν για να ηρεμίστε και να καλμάρετε και για να σταθώ και στους στα... ε, ε, ε, καπνιστές τα φυλλαράκια μου που είναι και αυτά υποδιώγμων λοιπόν όχι άδικα και όχι και δικαί. αυτό είναι το δράμα με τους καπνιστές ότι διώκονται με άδικο γενικευμένο τρόπο ε, για αδικίες που διέπραξαν εκείνοι εναντίον του εαυτού του στην εφαρμογή του νόμου και ταυτόχρονα δίκαια γιατί υπάρχουν χώρες στους οποίους δεν πρέπει να καπνίζει αλλά και άλλοι που θα μπορούσαν να καπνίζει και δεν υπάρχουν. Σαν πρωινό τσιγάρο, 1984 γραμμένο, από τον Ότιμα Μαυρουδή, με τον Αλκιαλκέος τους στίχους και μια εξαιρετική χοροδία που αποτελούν ο Θωμαίδης, ο Νεράντσας, ο Μικρούτσικος, ο Πουλάς, ο Θανάσης Νικολόπουλος και ο Σαμψιάρης. Οι προνόμια και αυτά τους επιπιπτή... Λάμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στην Θεσσαλονίκη να κάνει το μικρόφωνο, Νάνση κάνει στη μουσική επιμέλεια Και ο Γιώργος ο Κοστούλης μου γράφει Καλησπέρα συντρόφισια Λιάννα από Αχλάδια Καρδίτσας ή Αχλάδια... Αχλάδια... Αναχλάδια κρατήτσας, δεν μπορεί να είναι αχλάδια γιατί είναι άτονο το σύστημα, στις που κάνω εγώ τώρα <laughs> Με μηδέν βαθμούς, σας ακούμε κάθε εβδομάδα να σε καλά Έχω δύο κόρε που σπουδάζουν και δουλεύουν στην Αθήνα και ένα γιο τρίτη Και έχω και την τράπεζα τρεις φορές την ημέρα να παίρνει τηλέφωνο για το δάνειο Κανονικότητα, Συμφωνώ <laughs> πολύ τους μαζί σου Ξέρω τόσους πούλους σαν και εσέναν, επίστεψε με πάκρους σάκρου χώρα που μπορώ πλήρως να σου, να, να, να σου πω ότι κατανοώ την άθλια κανονικότητα στην οποία ζουν οι ελληνικές οικογένειες και ειδικά αυτές που έχουν παιδιά στις δύσκολε και απαιτητικέ ηλικίες. Α, ο Γιάννης θέλει να στείλω ένα μήνυμα εκ μέρου μου στην Υπατιαρμοστία του ΟΗΕ. Είστε πολύ γελασμένοι, νομίζετε πως είμαστε τόσο ηλίθια. Έχουμε βέβαια αρκετού τέτοιους, αλλά πολύ περισσότερους εξοπρεπείς και σοβαρούς πατριώτες. Γκέ, -γκέ. Γιάννη μου, κάτι θε να μου πει και θε να μου το πει με έναν τρόπο που δεν είναι καλά διατυπωμένο. Ο Θοδωρή είναι πιο σαφή. Κύριε Καρέλη, το να αντιδρούν κάτι και των νησιών στην πληθώρα των μεταναστών εκεί που κάνουν τη ζωή του μαρτύριο είναι παράλογο. Δεν είδα κανέναν αντιδρά στα εγκλήματα των Ολλανδοπών στην Ελλάδα και εσεί όπω και κάποιοι άλλοι αποδίδετε τις αντιδράσει του κοσμάκιου ακροδεξίε. Ελάτε στις γειτονιέ που ζούμε στο κέντρο να μα δει που μόλι νυχτώνει κλεινόμαστε στα σπίτια μα από το φόβο. Λοιπόν, Θοδωρή μου δεν θεωρώ καθόλου παράλογο το να αντιδρούν οι κάτοικοι των νησιών για την πληθώρα των μεταναστών που κάνουν τη ζωή τους μαρτύριο γιατί είναι η ζωή των ιδίων μαρτύριων και μου φαίνεται απολύτως φυσιολογικός ανεξέλιξη να γίνεται και μαρτύριο όταν όλο αυτό το μαρτύριο και όλος αυτός ο Γολγοθάς ισορευτεί σε ένα νησί υπέροχο όπως για παράδειγμα είναι η Μητυλίνη Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχεις δει αντιδράσεις και αυτό δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε εγκλήματα λοδαπών στην Ελλάδα. Και δεν συνεπάγεται ότι το αντιδράς στη λανθασμένη νοσηρή αντίδραση σε ένα πρόβλημα που υπάρχει σε ένα νησί, ότι ε, κατηγορούμε συλλήβδιν τους πάντες για ακροδεξιούς. Αλλά, από την άλλη μεριά, επίσης πρέπει να παραδεχθεί ότι μια μεγάλη μερίδα του, του φόβου είναι σε τέτοιο βαθμό καλλιεργημένη, ώστε να οξύνονται τα μύση και τα πάθη και μαζί με τους πρόσφυγες να καταφάνουν και οι ακροδεξοί και να προετοιμάζονται για μία κάποια σύγκρουση. Αν ήξερες τις θέσεις του κόμματος, θα ήξερες ότι οι θέσεις του κόμματος είναι να μην μείνει ούτε ένας μετανάστης στα νησιά. Και να μην μείνει και κανένα στη χώρα επειδή ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία και επειδή ισχύει ακόμα σε ένα σημαντικό βαθμό τότε η συμφωνία του Δουβλίνου από την οποία ζητάμε να φύγει η υπογραφή μας και από τα δύο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και οι άνθρωποι αυτοί που χρησιμοποιούν τη χώρα ως πέρασμα να φύγουν για τις χώρες προορισμού τους. Επομένω. Όταν απέναντι σε αυτή την πολιτική βγαίνει ένα στιλιάρι από κάποιον που κυνηγάει έναν με μοναδικό χαρακτηριστικό το να είναι μετανάστης και όχι εγκληματίες ή κάποιος των οποίων θα αμεινώσουν ή με δαπώ ή άλλο δαπώ όπως λέγανε και οι προηγούμενοι τότε το πράγμα το τραβάς παραπάνω από όσο πρέπει Γιατί, Γιατί υπάρχει και ένα τρόπος με τον οποίο να που δεν μ' αρέσει και επειδή αυτός ο τρόπος δεν μ' αρέσει προτιμώ να μείνω σε μια εικόνα όπου δεν γεννάει αντιπαράθεση αλλά ενδεχομένως κουλτούρα σκεφτείτε ότι την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το τραγούδι πίσω το 1972 όταν είχαμε ακόμα χούντα και σαν σήμερα υπογραφόταν η συμφωνία για να έρθει ο Αμερικάνικος στόλος ο έκτος να αποκτήσει βάσεις στον Πειραιά παρακαλώ για να μην έχετε ε, βγήκανε στο ίδιο ράφι δύο φωνάρες με το ίδιο τραγούδι ο Ξυλούρης και είμαι Και δεν έγινε φίλιο. Και δεν σκοτωθήκανε. Και ο καθένας το με τον τρόπο του. Και μάλιστα από διαφορετικές δισκογραφικές εταιρίες Η στίχνη του Μιχάλη Κατσαρού, η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στο τραγούδι εδώ ο Νίκος Ξυλούρης, στο υπέροχο τραγούδι «Την εικόνα σου» ή αλλιώς πως το ξέρουμε περισσότεροι «Χρώματα και αρώματα». Εικόνα σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκκράτησα την εικόνα την καλή θα σου να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώμα. Κι Την εικόνα σου σεβαστικά. Και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω, Πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα και αρώματα. Βάλτε πριν πάμε στις είδησης, ας πάμε σε μια κλήρωση και τώρα που έτσι αβίαστα οι περισσότεροι από μας μάθαμε χάρη στους μεσιογράφους, βέβαια να αποκαλούμε τον Ερδογάν Σουλτάνο παρακαλώ Σουλτάνο εξυπηρετώντας νομίζουμε έτσι πλάγια την ανάλυση περί επανείδησης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άλλα τέτοια μεγαλόστομα και μεγαλεπίβολα σε ένα κόσμο που αναδιατάσσεται με βάση τα ενεργειακά συμφέροντα ειδικά στην περιοχή μας τι σας έχω, τι σας έχω σας έχω το, από τις εκδόσεις ψυχογιός τον εξαιρετικό, τον έχω διαβάσει άλλη φορά Safak, να γράφει για την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όχι, αλλά να την, ανα, να την ξαναζωντανεύει θέλω να πω Με ένα τρόπος αγινευτικό Στο βιβλίο του, στο μυθιστορυματικό Ο μαθητευόμενος αρχιτέκτονας Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ιστανπούλ Όπως τη λέγανε από όταν την πήρανε οι Τούρκοι Το 16 ο αιώνα, μια πόλη θαυμάτων και κινδύνων Ένα νεαρό αγόριο Τζαχάν έρχεται με ένα δώρο για τον Σουλτάνο Έναν λευκό ελέφαντα που ακούει στο όνομα Τσότα. Του οδηγούν και του δύο στο θηριοτροφείο του Παλατιού. Ε, Πώ θα γίνει τώρα, χωρί θηριοτροφείο δεν γίνεται. Αντίστοιχα θηριοτροφία έχουμε και σήμερα, χωρί τσώτα και χωρί ελέφαντε, βέβαια, έτσι. Εκεί μαθαίνουν να φυλάγονται από τι δολοπλοκίε των Δαμαστών, των Τσιγκάνων, των απαταιώνων Αυντικών και τη Πονηρή Πριγκίπησα Μιχριμάχ Βάλτε όποια σύγχρονα ονόματα ξέρετε και καλύπτετε τον κύκλο. Καθώ γίνονται δεκτοί αυτή την ξένη χώρα, ο Ζαχάν ταξιδεύει με τον Τζότα στι πιο μακρινέ γωνιέ του Σουλτανάτου. Συμμετέχοντα σε τι άλλο στι επιχειρήσει, στι πολεμικέ του Σουλεϊμάν. Μην πείτε ότι λέω τώρα άγνωστε λέξει, με τον Σουλεϊμάν έχει μεγαλώσει μια ολόκληρη ελληνική γενιά, έτσι. Το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπεί, στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, μια μέρα που ο Τζαχάν γνωρίζει με τον πρώτο βασιλικό αρχιτέκτονα των Συνάν, έχει την ευκαιρία να ανεβεί στα αξιώματα τη Βασιλική Αυλή. Για να δεχτεί την πρόκληση, σημαίνει ότι θα μπει στι μαρμάρινε αίθουσε. Πια σεριανίζει εκεί Είμαι η μηχρήμαχ. Τι άλλο υπάρχει εκεί, η συνωμοσία των προδοτών σε έναν τόπο θαυμάτων και κινδύνων. Περνάτε καλά, α, ξανακατεύετε και ξανακατέβετε ε, λουκούμια, μυρουδιές ε, προδοσίες ε, για τα γάνια όλα στο κεφάλι σας. Στο μαθητευόμενο αρχιτέκτονα έχω τρία βιβλία για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 2100-8200 από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» 2-11-200, 8-200 από τι εκδόσει ψυχογειό, για να περάσουμε σιγά σιγά στι ειδήσει που έχουν απ' όλα. Όσα έχει και ένα τέτοιο μυθιστόρημα, και α μην είμαστε στην Αθωμανική Αυτοκρατορία στο απόγειο τη δόξα τη. όλοι μα κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί. Σαν έλεγτε σαν τι έχουν και αυτά τους επιπλέτε, και τα, τα χρήματα Μην το προσέξτε, το okay, το μικρόφωνο. Ο Αντώνη μαζί μου τη ο φίλο μου Σιπολιώτη. Έχω πολλά μηνύματα. Θα πάμε με μηνύματα και με μουσική και με κληρώσει στη δεύτερη ώρα. Καλησπέρα, Λιάνα. Σήμερα έγινε και πάλι συνάντηση του αρχηγού με τον ύπατο. Τζέφρι Πάιατ. Ποιο θα τον συμμαζέψει αυτόν τον σπεσιαλίστα στα πραξικοπήματα, βλέπε Ουκρανία. Έχετε δει πρέσβει άλλη χώρα να συμπεριφέρεται έτσι απροκάλυπτα. Ε, του Αμερικανού πάντα. Τώρα αν είναι και άλλοι λιγότερο γλαμουράτοι από τον Πάιατ. Όρκο δεν παίρνω πω δεν υπάρχουνε. Πρόσεξε πολύ καλά τι σου λέω. Όρκο δεν παίρνω πω δεν υπάρχουνε. Λοιπόν, κανένα κανάλι μου λέει ο Μίτσο να σε φιλοξενήσει για να πει στην αγαπημένη σου ατάκα η Τουρκία ο σύμμαχό μα στον ΝΑΤΟ. Γιατί καλέ δεν είναι. Σύμμαχό μα τον Άτο είναι. Έχετε κανένα πρόβλημα. Ο εχθρό είναι πάντα εντό. Εσεί γιατί τον ψάχνετε από όξω κάπου. Κάπου έτσι φαντασιωσικά κάπου αλλού τον ψάχνετε. Και είναι πάντοτε εντό. Τα χειρότερα των εγκλημάτων εντό τέτοιων φιλιών και συνασπισμών γίνονται. Άλλωστε, πώ θα σταθεί η προδοσία, αν δεν είσαι φίλος. <χω> πώ θα σταθεί ο αδερφοκτόνος πόλεμο. <χω> Τώρα, αδερφοκτόνο στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να τον πει εδώ που τα λέμε, Έτσι. Αλλά ξέρω και πολλού που θα παίρνουν για να υπερασπιστούν τον ΝΑΤΟ. Εσύ ένα απασχολεί τον προηγούμενο τον φίλο μου, τον Σεπολιό, τον απασχολούσε ο Πάγιατ στο Γεθά. Εδώ πέρα πήγε ο πρόξενο στο Απιθύτα. Δηλαδή θερίζουν εδώ, έχουμε μια χώρα η οποία δέχεται ανατοϊκές υποτροφίες. Δεν μπορεί να αγαθά αυτά τα πράγματα, κάπως τα γυρίζεις πίσω. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Ε, ο, ο φίλος Θόδωρος λέει τα χάλια που υπάρχουν στην Αιοβα και θα μου στέλνει και διάφορες διευθύνσεις να τα είδω που οι, οι δημοκρατικοί θα ξαναεκλέξουν τον, τον Τραμπ γιατί δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι ο κόσμος θέλει αλλαγή και ειδικά οι νέοι. Τώρα, οι νέοι να θέλουν αλλαγή σε επίπεδο Τραμπ δεν το κόβω, ε, καταλαβαίνω όμως πολύ καλά τι εννοείς. Λοιπόν, ε, ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου είχε γράψει ένα γράμμα, ένα μηνυματάκι, που δεν θέλω να το διαβάσω ο και στο λέω στα ίσα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις ε, την ε, επίθεση, του Ρουβίκονα, επίθεση, μεγάλη κουβέντα τέλος πάντων την επίθεση, με, να το πω έτσι του Ρουβίκονα, ε, δεν λέω τη λέξη επίθεση για στο ραδιόφωνο μπορεί να δημιουργήσει εικόνε άλλου τύπου ε, στο σπίτι του Πορτοσάλτε έτσι όπως είναι γραμμένο ε, δίνει την εντύπωση ότι ε, τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης είναι και ο στόχος ο δικό σου όπως τα λέει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προφανώς όλοι τα βλέπουν και δεν σου περνάει από το μυαλό όπως θα μπορούσε να είναι σε χέρια λαού και να είναι εντελώς διαφορετικά και πως δεν υπάρχει περίπτωση εγώ που έχω φάει επιθέσεις δυο φορές από το Ρουβίγωνα να καταπιώ την καραμέλα ότι αυτό είναι επανάσταση εναντίον των μαζικών μέσων ενημέρωση. δεν είναι εναντίον τη νοημοσύνης μου μπορεί αλλά πάντω εναντίον των μαζικών μέσων ενημέρωσης όχι λοιπόν η Μαργαρίτα μου γράφει, Λιάνα Κούβα βρήκε, λένε, το φάρμακο για τον κορονοϊό σε πεντάχρονο, εξιτάχρονο εμπάργκο. Ενώ αντιθέτως, στην πιο ανεπτυγμένη χώρα της Ευρώπης, η Ολλανδία, ό,τι ο οποίος στην παιδεία. Για όποιον δεν ξέρει τι συμβαίνει στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι στα αλήθεια μπορεί να τρομάξει κάποιο για το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Ναι και η Ολλανδία θεωρείται από τις ιδρυτικές πρώτες χώρες και πάρα πολύ ανοιχτόμυαλες χώρες της Ευρώπης ε, πολλοί κόσμοι εκεί βρίσκουν ότι είναι η μοντέρνα μορφή υποδειγματική και μέγεθο συναφέ με μας και πληθυσμιακά απέναντι στο μέλλον αλλά εκεί επειδή όμως αυτά που θα σας πω είναι πολύ άγρια καλύτερα να πάω στην αγάπη που ύστερα έρχεται κατά σταμάτηχα χατζιεφ σταθίου σε στίχους και μουσική Απ' το γεράσιμο Ανδρεάτο και τη χοροδία η εκτέλεση. Είναι που η ζωή ρίχνει ένα φίλι και μετά γελάει κρυμμένη. <Κιχι> είναι ένα παιδί που δεν έχει δει σε ποιο βάζο είναι το μέλι. Και σωστά, όλα στη σειρά. Πάρε μω πώ είμαι. Με χαρίζω. Πε μου που να έρθω τώρα που μπορώ. Τώρα που απ' τα βασικά αρχίζω. Είναι που η ζωή πριν είναι αφιλή. Και μετά γέλα. Επιμέλη είναι να φεθεί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Και έβγαλε το μέσα μου να <Τι είναι που η ζωή> Λοιπόν, σας είπα για την Ολλανδία. Και την ώρα που το έλεγα αυτό, ο Δημήτρης μου στέλνει το μήνυμα «Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδία είναι η ντροπή της κοινωνίας, η αποθέωση βασικά των ταξικών διακρίσεων και είναι και περήφανη τρομάρα τους. Από το Ρότερνταμ το γράφει αυτό». Λοιπόν, ακούσε τι συμβαίνει στην Ολλανδία. Βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα λόγω ελλείψεων εκπαιδευτικών στα σχολεία. Στην υπέροχη Ευρωπαϊκή Ολλανδία του 21ου αιώνα λείπουν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση α, και όχι μόνο τέσσερα στα 10 σχολεία δηλαδή έχουν πρόβλημα 55.000 δάσκαλοι 31 του Γενάρη έκαναν δεύτερη 48 ώρια απεργία παρά τις μιστολογικές αυξήσεις που πέτυχαν τον Νοέμβρη διεκδικώντας περισσότερα χρήματα για να δοθεί λύση στην έλλειψη εκπαιδευτικών 3.400 σχολεία έμειναν κλειστά. Το 2020, στη σημερινή Ολλανδία, 55.000 με αυτές εκπαίδευση δεν έχουν δάσκαλο στην τάξη και δεν κάνουν τίποτα. Και υπολογίζεται ότι χωρίς δάσκαλο το 2028, δηλαδή σε 8 χρόνια από σήμερα, θα μείνουν, αν μείνουν τα πράγματα έτσι, 240.000 παιδιά. Ο Υπουργός είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει την εντατικοποίηση της εργασία και αντιμετωπίσει την έλλειψη προσωπικού. Είπατε τίποτα, είπατε κάτι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και έχει βρεθεί και το άλλο κόλπο, έτσι. Η εκπαίδευση στην Ολλανδία χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, αμέσως μόλις γίνει το παιδί 12 ετών. Ε, ε, πάει ε, ένα μέρος των παιδιών, το 54%, πάνε σε σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, το, M, το VMBO. Το 24% στα προκολεγιακά, στο HAVO, στο χάβο και 22% στα γενικά σχολεία που οδηγούν στα πανεπιστήμια. Φαντάζεστε ότι στα 12 γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Τι έχει διαμορφωθεί στο παιδί εκτό από την ε, ταξική θέση της οικογένειάς του. Τίποτε. Απολύτως τίποτε. Στα 12. Και υπάρχει κόσμο στην Ιλανδία που ορίεται τουλάχιστον αφήστε το να γίνεται στα 15 αυτός ο διαχωρισμός. Όπω και να το κάνουμε τα 12 με τα 15 Στην ηλικία των παιδιών είναι τεράστια Αλλά κατά τα άλλα ο, Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες Μούγκα στη Στρούγκα Σας παρακαλώ πάρα πολύ Και μια και λέμε για Ολλανδίες Βρήκα και εγώ τον Ολλανδέζο στην Playlist Και λέω τον παίξω. Ποιο είναι ο Σπύρος Ολλανδέζος που έχει γράψει τη μουσική Στο τραγούδι εδώ το 12 Εκπληκτική η ε, ε, αναβίωση του τραγουδιού Ο Γιάννης Κότσιρας Η στίχη είναι του Γιάννη Θεοδωρίδη, το γελεκάκι που φορείς, γραμμένο Το 32 Τότε που θα σου φωνόταν και φυσιολογικό Να μην έχει ένα σχολείο ένα δάσκαλο Αν ήταν σε καναβουνό τη της Ελλάδος Και όχι στην Ολλανδία του 2020 Το γελεκάκι στο χώρα μέρος, με. με πίκρες και με βάσαμα, Στο όχω Για τουρά τουρά ήσου, το μωρό μου, το μικρό μου, γιατί δεν θα το ξαναπορέσεις αλλοπια. Μπορά το για να σε, για να μετριάσε, για μεταξύ έχω τα σκουρά σου τα μαλλιά. αφού απεδά... Ooh. Το ξαναφορέσεις αλοκιά Ωρα το για να είσαι Για να με θυμάσαι Για μετάξι έχω τα σκουρά σου τα Τι ωραία που το τελείωσε Έτσι, τι ωραία που το τελείωσε Και είναι τραγουτισμό το 12 αυτό τώρα, έτσι Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου γράφει Έρχεται ο κάθε ταλέπορος και έπαιρνε πούμε ένα μέσο στεγαστικό 200.000 ευρώ Οι τοκογλυφικές τράπεζε του ζητάει τώρα τα διπλά και παραπάνω Δεν του κάνουν κούρεμα και από πάνω θα το πάρουν για να κερδίσουν και άλλο Δεν του φτάνει που τους σώσαμε τις τραπεζίτες τέσσερις φορές Δεν του φτάνουν τα υπέρ, υπέρ, υπέρ, υπέρ, υπέρ κέρδη από τι αλλόγηστες χρεώσει. Θέλουν να πάρουν και τα σπίτια του κόσμου Αν αυτό δεν είναι βία Σα ρωτάω τι είναι σε πραγματικού τοκογλύφου να πήγαιναν οι δανειολήπτε, τέτοια αντιμετώπιση δεν θα είχαν. Εμένα μου τα λε. Σε αυτού που θέχονται ότι η Ελλάδα θα σωθεί διά των τραπεζών τη, να τα πει. E, εμένα τα λε. Το εμένα τα λε είναι ρητορικό. Όπω και το έτσι όπω το διατυπώνει και εσύ είναι αυτό ρητορικό. Έχω όμω κάτι που δεν είναι καθόλου ρητορικό. Και μάλιστα με μια βρωμερή επίθεση κόντρα στο κουκουέ και κυρίω στο Πάμε. Που επιχειρείται αυτέ τι μέρε με επίσημο λόγο και αποβήματο Βουλή όπω ο Βρού, τη συμμετοχή και ο Παναγόπουλου, υπάρχουν εκλογέ στο εργατικό κέντρο και κυρίω. Μεγάλη απεργία 18 του φλεβάρη έτσι για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση ε, Και ε, έχουμε ρίξει όλοι κατά την άποψη μου υγεία δυνάμει των εργαζομένων τη χώρα ε, και την τελευταία μα εκμάδα για να πετύχει η απεργία στι 18 του Φλεβάρη, ε, υπάρχει άλλο τρόπο για να γίνει κατανοητό και έχουν αρχίσει τις βρωμιές να τους ακούς τώρα να μιλάνε για το ΠΑΜΕ λες και πρόκειται για εγκληματική οργάνωση και η Χρυσή Αυγή ως υπερασπιστρία των δικαιωμάτων των εφοπλιστών στην Απηγοεπισκευαστική που ήτανε ως όλη την κοινοβουλευτική θητεία να ακούγεται αγαθότερη αυτών που σήμερα λένε αυτοί που δεν είναι δηλαδή είναι απίστευτο ε, δηλαδή εμφανίζεται το ΠΑΜΕ λε και είναι τραμπούκικη οργάνωση σαν και αυτέ που βγαίνουν και συλλαμβάνουν κάθε τρει και μια ιτορυνή αστυνομική και λένε πω πω τι εξαρθρώσαμε τι εξαρθρώσαμε γιατί προφανώς έχουν φοβηθεί έχουν φοβηθεί τη δυναμική της απεργίας γιατί προφανώς γυρνάμε πάλι πίσω στη χρονιά του μεγάλου πληθωρισμού δηλαδή πάμε πίσω σε άλλα χρόνια μπορεί να μην είναι πληθωρισμός αλλά είναι ίδια αν γυρίσουμε περίπου 100 χρόνια πίσω θα πάμε στη δεκαετία του 20 Πολυτάραχη και άγρια, με οικονομικές σπέκουλε, εποχή όπου σημειώνονται τα πρώτα εθνικιστικά έκτροπα, που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο μεγάλες καταστροφές του 20ου αιώνα. Ε, είναι η χρονιά το 23 ε, των κερδοσκόπων, των κομπιναδόρων, των δημοσίων υπαλλήλων και των μεγάλων εμπόρων, των φτωχών συνταξιούχων, των αναπήρων πολέμου σε αποσύνθεση. Μια ολόκληρη γενιά έμαθε με το πιο πικρό τρόπο να επιβιώνει χωρί Όλα τούτα είναι μέσα σε ένα υπέραχο βιβλίο «Το Μαύρο Βελίσκο» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Έχω τρία αντίτυπα για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200 απο τι εξαιρετικές πρωτοβουλίες του Κέντρου και στην υπέροχη μετάφραση του Γιάννη Καλιφατίδη. Ο Μαύρος Βελίσκος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ στο 211 και εγώ σα πάω στον Πασατέμπο. Ε, μπορεί να είναι υποστατέπο για να περνάει η ώρα στο ερωτικό πεδίο, αλλά με ένα βιβλίο η ώρα περνάει πάρα πολύ ωραία. Αυτά που λε, εγώ τα κούφερεσαι τα παραμύχεσαι σου. Φτιάχνει φτιάχνει και το κατάλαβα πω ήμουν άνιασε. Ο πασαντέλγο σου για να περνάει η ώρα. Και το κατάλαβα πω ήμουν άνιασε. Ο πασαντέλγο σου για να περνάει η ώρα. Σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό, Και το καημά μου δεν μπορείς να το γλυκάνεις Μάζι μου έρχεσαι παπέσικο μικρό Γιατί γυρεύεις κόψες άλλο ναι να κάνεις Μάζι μου έρχεσαι παπέσικο Να Φύγε λοιπόν αφού το αλλού να πας και ας τις και τις κλάψεις και τις Ψήσει με το μάγκα πλάγ, να μην το πίσω τη διαπάσατε. κι όταν θα σε με το μάγκα, το αγαπάς, να μην το πίσω τη διαπάσατε. Σαν <Τεύξαν> ανάπηροι παιδιά <Τεύδια> συνταξιούχοι <Τεύδια> <και πεθαμένοι Τεύδια> καλόβου, έρετα, μου Από το χαλάνδρι <Τεύδια> Και για να μην παραξηγηθούμε Σου λέω ότι αδυνατό Κυριολεκτικά Να σε παρακολουθήσω στο νοητικό άλμα Της τάφτισης του δόγματος Τρούμαν Και της εκπεφρασμένης πολιτικής αντίθεσης Δια των κουκουέδων Και των παμιτών Απέναντι στο Συμβολισμό γκρέμισμα, γκρέμισμα του αγάλματος Με τη συγγραφή συνθημάτων Στην πολυκατοικία του Πορτοσάλτε του Σκάι. Δηλαδή, δόγμα Πορτοσάλτε και δόγμα Τρούμαν Πολιτική πράξη μία και πολιτική πράξη άλλη Αδυνατόν να τα γεφυρώσω Πίστεψε με 2,5 δισεκατομμύρια τόνους Να μου δώσεις ε, σίδερα, τσιμέντα και 1,5 δισεκατομμύριο εργατικά χέρια δεν πρόκειται να το πετύχει. Αδυνατό, αδυνατό εντωλώς καλοπροαίρετα το λέω ε, και θεωρώ ότι αυτό είναι και το κακό που μας έχει κάνει η τουιτολογία δηλαδή σε μικρές προτάσεις να χωράμε τα πάντα τα πάντα όπως ότι ε, χωρί τα ψυγεία τα αμερικάνικα και την ανακάλυψη τη ψήξης θα είχαν λιώσει οι πάγοι στο βόρειο και στο νότιο πόλο μπορεί κάποιο να το πει και αυτό Λοιπόν, ο Αριστίδη μου λέει, γράφει σαρκάζοντας εξαιρετικά πώ κάνει Μορέλα έτσι για την Ολλανδία. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι ένα βήμα μπροστά και να προετοιμάζουν σχολεία εντό των επιχειρήσεων, ότι, ο, έτσι ώστε τα παιδιά να εκπαιδεύονται άμεσα από του αυ, αυριανού του εργοδότε. Βαμπύρ, κυριολεκτικά βαμπύρ. Ά, συμφωνώ απολύτω μαζί σου. Δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Προ τα εκεί πάει το πράγμα. Θα γεννιόμαστε και θα σε εργοδότη. Τον προτέρων, δηλαδή θα το έχει αποφασίσει. Ο Βαγγέλης ο Μαραγκός είναι πιο προσγειωμένο στην πραγματικότητα και κυρίω έχει άποψη. Και η άποψή του είναι όλη στην απεργία 18 του Φλεβάρι. Ότι δεν πρέπει να λείψει κανεί. Και προσυπογράφω. Η δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα και κατάκτηση τη εργατική τάξη πληρωμένη με αίμα και υδρότα. Να μην επιτρέψουμε στου εκμεταλλευτές μα να παίζουμε τι ζωέ μα. Του έχουμε ξαναεμποδίσει και οφείλουμε να το κάνουμε και τώρα άμα ανοίξετε ένα ημερολόγιο σα σήμερα θα δείτε πόσοι σκοτώθηκαν στο Λαύριο μετά από 47 μέρες απεργία η οποία όμως κατέληξε σε πλήρη επιτυχία διότι η απεργία εκτός από το 10% αύξηση του μισθού ικανοποίησαν και όλα τους τα αιτήματα στο μεταξύ η δρόμοι και το χώμα στο Λαύριο είχε βαφτεί με αίμα ας αλαφρύνω την ατμόσφαιρα Τιά του υπέροχου τσίτσάνι που μα θυμίζει τι μπορούμε. Λοιπόν, και τι μπορούμε και στο επίπεδο τη ολιακή κουλτούρα και στο επίπεδο τη μουσική και στο επίπεδο του να διατηρούνται τα τραγούδια. Έτσι ώστε όταν άρχεται η Σοφία Αραμίδου να το διασκευάζει στο 15 το περίφημο Αργομνησμόνη του 47. φίλε Γκέοργ μου στέλνει μήνυμα στα γερμανικά Και δεν ξέρω γερμανικά Μέχρι να το μεταφράσω δεν μπορώ να σου απαντήσω Κάποιος σου είπε ότι ξέρω γερμανικά δεν είναι από γλώσσα που ξέρω Ξέρω τρεις και μία τα ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι γερμανικοί Α και με μία τέταρτη άμα την πασαλήψω λίγο τα ψηλωκαταφέρνω Λοιπόν ο Γιώργος τον πόνο του 80.000 ευρώ δάνειο πήρα για να αγοράσω χωράφια το 6 Έχω δώσει μέχρι το 17, δηλαδή όχι και πολλά χρόνια, 11, 132.000. Χρωστάει άλλε 48.000. Επένδυσα λέει στο επάγγελμά μου, αλλά πού να ξέρα τι το κογλήφι είναι αυτή. Ε, στον κινησμό της εποχής θα σου έλεγε κάποιος ας πρόσεχες. Αλλά από το 6 μέχρι το 17 σκέψου πόσες φορές έχεις πάει στην κάλπη και πόσες φορές έχεις μιλήσει και στους διπλανούς σου που πηγαίνανε στην κάλπη. Ο Επίτηδε, γιατί δεν βλέπω τίποτα άλλο για να το αναλύσω. Α, ο Πάνο, ο Πάνο. Λοιπόν, μου γράφει το εξή και μάλιστα με ένα ύφο ελευθερών διδακτικών. Οπότε θα σου απαντήσω, σαν καλή μαθήτρια. Θέλω να μου πει, να θυμάσαι, ορισμένα πράγματα για τη συνθήκη περί των προσφύγων που έχουμε υπογράψει. Πα πρόσφυξ, πίστεψέ με, αποκλείται να είναι γραμμένο έτσι. Συμφωνία πρέπει να συμμορφούνται με του νόμου και του κανονισμού τη χώρα που βρίσκεται. Άρα όποιος πετά το διαβατήριό του και αποβιβάζεται χωρίς άδεια στο έδαφος χάνει τη δυνατότητα να είναι πρόσφυγας. Σωστό ή λάθος. Λάθος εμπεριέχεται στη φράση σου. Αποβιβάζεται όποιος πετά. Λέει όποιος βρίσκεται ήδη στη χώρα. Το πώς βρίσκεται, άστο. Είναι άλλη ιστορία και πρέπει να διαβάζεις πολύ καλά το δίκαιο και το διεθνές και το τοπίο. Δεύτερο μου λες. Σε καιρό πολέμου ή άλλως σοβαρών και εξαιρετικών περιστάσεων η χώρα υποδοχής δίνεται αντιλαμβάνει λαμβάνει προς ένα μέτρα απαραίτητα για την εθνική της ασφάλεια. Αυτό είναι μια παράφραση της συνταγματικής αναφοράς αλλά την έχει κάνει στα μέτρα σου. Άρα δεν απαγορεύει το περιορισμό σε ευαίσθητες περιοχές όπω τα νησιά υποσυνθήκες μνημονίων και ακραία στόχιας. Σωστό ή λάθος, λάθος. Γιατί το τι είναι ακραία, ακραία φτώχεια και το τι είναι μνημόνιο ως εξαιρετική συνθήκη του αποφασίζει η κυβερνόσα εκάστοτε πλειοψηφία. Με αποτέλεσμα, αντί να γίνει αυτό που εσύ θα επιθυμούσε, έγινε κάτι πάρα πολύ απλό. Υπογράψαμε να μείνουμε κόντρα στο δημοψήφισμα. Α, μήπως το θυμάσαι. Γιατί ήταν πολύ πιο σημαντικό να μην φύγουμε από το ευρώ. για, για ποιου. Αυτό απάντησε το μόνο σου. Δεν πράττουμε τίποτα, λες τότε, το ταινιό: ε, Η Τουρκία ω πρώτη χώρα υποδοχή έχει υπογράψει συνθήκη τη Γενέβη με υποσημείωση όμω γεωγραφικού περιορισμού μόνο για πρόσφυγε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, διαλέγει να είναι χώρα διέλευση. Παράλληλα, όμω, διεξάγει πολεμικέ επιχειρήσει στη Συρία μη επιτρέποντα του Σύρου να υποβάλουν αιτήσει ασύλου. Σωστό ή λάθο. Λάθο σε τέτοιο βαθμό που η το στο κεφάλι σου μου θυμίζει το Τι Λοζάνι, Τι Κοζάνι. Η συμφωνία επίση δεν την ξέρει στι λεπτομέρειέ τη. Ε, τον αριθμό των Σύρων που βρίσκονται στη Τουρκία και τον αριθμό των Σύρων που βρίσκονται στην Ευρώπη επίση δεν τον ξέρει. Και κυρίω μη με ρωτά για κάτι το οποίο προφανώ δεν κατανοεί ότι μόνο το κουκουέ ορίζεται ότι κακώ υπογράψαμε τη συμφωνία Άγκυρα-Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση για του Πρόσφυγες Οπότε ε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσει. Αλλιώς εγώ για να είμαι Ήθελα να πάμε στο Σέλεγα Αγάπη Μου Με τη Ρένα Μόρφη Σε μουσική και στίχους Φίβου Δελβοριά Οπότε παίξεις διαφημίσει έτσι όπως πρέπει Βάλ το τραγουδάκι μετά Γιατί σε λίγο δεν θα θυμάμαι Πώς με λένε ή θα πρέπει να το αλλάξω Και να το λέω αγγλιστή Carnation Cinnamon για να Πήγαινε να πει και μη το πει καθόλου. Πριν το πίσω σκέφτηκα, λάθο μου που σε εμπιστεύτηκα. λαθος μου για πάτη μου που σε έλεγα, Αγάπη μου. Πριν το πίσω αισθάνθηκα, λάθος δρόμο πήρα καθίκα. Λάθο μόνο μου που σε έλεγα, Αγάπη μου. Αυτό που πήγαινε να πει, Α μείνει στα σου. Στο σκέφτηκα, λάθος μου που σε εμπιστέθηκα Λάθος μου και πάτη μου που σε έλεγα αγάπη μου. Πριν το πίσω αισθάνθηκα, λάθος τρόμο πήρα Αχάθηκα, λάθος μονοπάτη μου που σε έλεγα αγάπη μου. Να και ναι ζητάς; Και μη ξοδεύεις λόγια Τι το πιστώς και αυτή η καλάθος μου που Αγαπητοί μου, πριν το πιστέ στα δικά, λάθο τροχοπήρα. Καθίκα, λάθο μονοπάτι μου. Που σε έλεγα, αγαπητοί μου. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που έχω αρχίσει να το διαβάζω από προχτές, με έχει γοητεύσει τον τύπο δεν τον ήξερα, πιτσιρικά αισθάνε να είναι καλά ο κέντρος πρόκειται για τον κύριο Νικόλα Καλόγυρο πρώτα απ' όλα γράφει καλά, γράφει ωραία γράφει σύγχρονα, αλλά γράφει καλά ε, πράγμα που τον καθιστά αυτομάτως στα μάτια μου γοητευτικό δεύτερον καταπιάστηκε με ένα Απίστευτα επί Και απίστευτα συνάμα πρωτότυπο για Έλληνα συγγραφέα θέμα Και ο τίτλος του βιβλίου του Κάιρο, μητέρα του κόσμου Και έχει από μια απεξήγηση έτσι Μια ιστορία έρωτα και εξέγερσης Τώρα δηλαδή που όλοι οι Έλληνες Αυτή τη στιγμή ακούμε τι θα κάνει η Αίγυπτος Και από που θα περάσει ο αγωγός Και θα περάσει από εκεί Και τι θα γίνει αυτό ακούμε Αυτό ακούμε ε, Πριν από κάνα δύο χρόνια ακούγαμε για την πλατεία μετά ήρθε ο στρατός, ήρθε ένα στ άλλο, ο τύπος που βγήκε και μπήκε από το ίντερνετ ως τη εξέγερση και μετά χάθηκε. Όλα αυτά μια σούπα μέσα στο κεφάλι μου. Και έρχεται ο νεαρός Νικόλας Καλόγιρος. λέω νεαρός, μ, με πολύ έτσι συγκίνηση γιατί μου αρέσει τα νέα παιδιά να γράφουν, γεννήθηκε μόλις το 1989 στα Τρίκαλα. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία και Φιλολογία. Μετάφραση, Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο. Έχει ζήσει στη Γαλλία, στη Βρετανία και στην Αίγυπτο. Είναι καθηγητή Αγγλικών και μεταφραστή. Σα δίνω μια γεύση από το βιβλίο εκ του Οπιστοφύλου. Δεν θέλω να σα αποκαλύψω γιατί είναι, είναι ωραίο το βιβλίο, αξίζει τον κόπο. Μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 8 στην Αθήνα, ο Μινά Μερσίνη καταφεύγει στο Κάιρο με πλαστό διαβατήριο και μια αποστολή. Με απόφαση τη ακροαριστερή οργάνωση στην οποία νίκη πρέπει να δράσει παράνομα ενάντια στο 30χρονο αυταρχικό καθεστώ. Η ενεργητική διδακτορική φοιτήτρια Ριχάμ Χουσέιν Βίλιαμ, του εξασφαλίζει νόμιμη αλλά του ρίχνει και ένα στην καρδιά. Ολόκληρη η χώρα βράζει στο καζάνι τη Μεγάλη Αλλαγή. Γυναίκε παθιασμένες με την Αιγυπτιακή Μυθολογία, καθεστωτική πολιτική, Ισλαμιστέ, Underground Μουσική, Νέα Μυστική Αστυνομική και απεργή, Συναντιούνται στην Αφρικανική Μητρόπολη των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε μια χώρα, θυμίσω των 100 εκατομμυρίων. Το ταξίδι του Ήρωα θα το φέρει στην πλατεία Ταχρή Οι μήτρικε ρίζες, τα κρυμμένα πείμερα του καβάφη, τα μπλούζ των του Αρέγ ο Ήλο, ο Έρωτα και η Επανάσταση, είναι η πηξίδα που τον οδηγεί στην κάτω πλευρά τη Μεσογείου. Θα μπορέσει να ανασάνει τον πρώτο ελεύθερο αέρα. Θα καταφέρει άρα για να χαράξει το δικό του μονοπάτι πρωτού η Άνοιξη χαθεί για πάντα. Πιστέψτε με ότι αυτό το μυθιστόρημα είναι, το εννοεί και το πράττει, φόρο τιμή τη γειτονία του Καϊρου και τη Αλεξάνδρεια. Μια πυρετική τροχιά τη Αραβικής Άνοιξη, που κάποιο πρέπει να την ιστορήσει, Πολλό μάλλον να είναι και Έλληνα, να είναι και νέο και να είναι στο σήμερα. Ε, και πάει ε, να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο ω μητέρα όλων των μύθων. Έχω τρία αντίτυπα για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11200-8.200 για το κάιρο του Νικόλα Καλογύρου ή Καλόγυρου ε, που θέλει ο ίδιος να το τονίσει και ε, ε, το εννοώ ε, αν συνεχίσει να γράφει κατά την άποψή μου είναι από αυτού που τους διαβάζεις και λες, θα έχουν μέλλον, μακάρι να ξαναγράψουν και πάντοτε σε ανωδική πορεία Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής οπότε λέω να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που όταν το άκουσε, ο Μάνος Χαζηδάκης είχε πει πως ήταν το καλύτερο τραγούδι της δεκαετίας εκείνης. Είναι το 1987. Η στοίχη μουσική είναι του Δημήτρη Παναγόπουλου, εδώ όμως θα το ακούσουμε, σε μία διασκευή του 2012, από τον Νεκτάριο Βασιλείου, Mr. Παχάτα. Λοιπόν, πνοή, καθάρια, ζωντανή. Είναι μια άβρα, εύχομαι, αυτοί που την αναζητούν να την έχουν βρει αυτοί που δεν τη διαθέτουν να την ξανανακαλύψουν μέσα τους και ο καιρός ούτε ή άλλως, θα σας πά στα νεύρα και αυτό το Σαββατοκύριακο με το ζώφο του και την Τρίτη με τους 20 βαθμούς ξεφνικά, φυλαχτείτε από την Πούντα στη Γωνία όπου μπαίνεις υδρομένος, αν έχεις περπατήσει λιγάκι και βγαίνεις παγωμένος γιατί ο ιδρώτας των καθυστερημένων και ψυχοφθώρων και ενδεχομένως εντερός αλαλούμ Αλκιονίδων ημερών Ήρθε Φλεβάρι και κοντεύει Να μας μουρλάνει Καλό Σαββατοκύριακο από μέναν Και την Άβρα μου Από την πόρτα σου αν θα βγω θα θα τον ήλιο στρογγυλώ Και με το όμορφο στερανό Χαμογέλο σου Μια καλή μέρα θα σου πω Μετά θα φύγω θα καθώ. Ζώσ' με ξανά να δεις μονάχα στο όνειρο σου Γιατί είμαι αέρας που περνά μέσα της πόλης τα στενά Και κάνει τα κλείστα παραθύρα να τρίζουν Γιατί με αύρας περνή πνοή καφάρια ζωντανή Που κάνει τα κερμένα φύλλα να χρονίζουν Για το βουνό κι στερα στο κρεμό. Και τα λαντεύομαι στα βάθη και στα ύψη. Και κουβαλάω με στη ζυγή μια νυπόταχτη γραφή. Και κάποια νύποτη ελπίδα που έχει κρύψει. Για μα αέρα του περνά μέσα από τι τα στενά. Και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με α. Πριν προή καφάρια ζωντανή που κάνει τα κερμένα φύλλα να χρονεί. Μέσα από τι πόλει τα στενά κλιστά παράθυρα να τρίζου Είμαι αβρέ με ειδή που κάνει τα γεραμένα φύλλα να θροίζουν. για μα αέρα που περνά μέσα από τι πόλει τα στενά και κάνει τα χλίστα παραθύρα να, να πρίζουν. Γιατί περνά, με αβρέ με ειδή πνοή καθαριά ζωντανή. Ναι τα γέρα με